Won't the way Won't you please believe me Point you shout Di meraki li tinachea Dombro papudo ni palatre lo parea Προδιβάστηκε με φόγους και βαούλας Του κάπομπλου τη χρησορόδινη μηχούλα Και τα βουνά έτου τα ακόμα αντιλαλούν αυτό το σουξε Αντιλαλούν αυτό το σουξε, <�ουνα> το σουξε που τραγουδούσαν <συσχε> ένα στόμα Ma stai sul lu, ven di a te papua, i masteri na dria pirito li lipu, ven di ma stai Αποφάσε ως τη μέρα, <meldzień> είναι γιορτάζουν όλη μέρα παραμέρα <melie diy> Περιγκυκλώνοντας με βάρκες και φελούχες στον καβαβλού του πετάμε με Κι αερά και χώμα αντιλαλούν αυτό σου ξε Αντιλαλούν αυτό που με ένα στόμα Εδώ είμαστε λοιπόν, ε... γεια papua, il και φίλοι, είμαστε στα υπερσύγχρονα στούντιος του Φλατεία Ρέντιο ο Παπαδομανολάκης Γεια σας φίλοι του Φλατεία Ρέντιο ο Πάνος και είναι μαζί μας και ο φίλος μας ο Θοδωρής διεθορή. Γεια σας παιδιά Λοιπόν και είπαμε να καθίσουμε λιγάκι εδώ πέρα να πιούμε έναν καφέ να καπνίσω εγώ τρία πακέτα τσιγάρα και να μυρίσουμε γενικώ για ό,τι συμβαίνει γύρω μας έτσι κι αλλιώ. αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δεν έχω έρθει με σημερινή χοβή. Θα το πούμε, Αφού... εγώ φταίω για όλα. <laughs> Εσύ φταίει για, για όλα. Θα, θα... θα τιμωρηθεί όπω πρέπει κτλ. Λοιπόν, ε... έτσι λοιπόν θα περάσουμε σήμερα. Θα πούμε διάφορα πράγματα. Α πούμε από πού να ξεκινήσουμε για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα σταματώντα τη μουσική. Για να μην με ενοχλεί από πίσω η μουσικούλα. Εδώ νομίζω έτσι σταματάει. Μια λοιπόν, να χαμηλώσω και τη φωνή, Εντάξει. Και η μικροφωνίζε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και τι να κάνουμε, να πούμε για την ιδέα ας πούμε, δύο πράγματα. Το ότι τους βάλανε στα χακί για αυτός. Τους βάλανε στα χακί. Αυτό ε, δεν αποτελεί έκπληξη πλέον, έτσι mm -hmm. δεν είναι. Ε, η Χούντα έκανε τόσε φορέ επιστρατεύσει και δεν θυμάμαι δεν νομίζω, δε δηλαδή, Μέσα σε 7 μέρα. χρόνια έκανε τόσε επιστρατεύσει η Χούντα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν το έχω να κάνω τόσο επιστρατεύσει. <laughs> η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση κιόλα, καλάχώρηγε μνημονιακέ κυβερνήσει γενικά, αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Σαμαρά έχει πάρει βραβείο επιστρατεύσεων. Δηλαδή είναι πρώτη. Επιστρατεύσει και πράτηση ξενομοθετικού περιεχομένου. Αυτή οι τύποι μάλλον θέλουν να γίνουν στρατηγική και απέτυχαν έτσι. Τώρα δεν δηλαδή. είναι Έχουν ένα στρατηγοί ηλίκοι α πούμε το έχουν. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Αν, αν το πάρετε όμω σαν εικόνα, δηλαδή παλιότερα που είχαμε δηλαδή, στην κυριολεκσία την εικόνα τη Χούτα, κανονικά το λέγαμε, δεν γίνονταν όπω βλέπετε τόσοι α πούμε Ενώ τώρα που το πάνε στο τελείω, οι καλά φιλελεύθεροι ακόμα. Έτσι, το, δηλαδή το... Ε, φιλελεύθεροι με τον Άνδρε Γεωργιάδη, δεν γίνεται. Τι θέλω να σου πω, αυτή η α εικόνα του ή για το καλό, το κάναμε, ενώ το δηλαδή το έλεγα, μου, ή ή «κάς αυτό που σου λέμε» ή τέτοιο, ενώ τώρα... Εγώ αυτού... επειδή διαφωνώ λίγο σ' αυτό και ο παπαδόπουλο να θυμίσω ότι έλεγε ότι έχουμε δημοκρατία Έτσι. και ότι παρασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Έτσι, Κανείς δικτάτορα δεν λέει ότι έχουμε τυραννικό καθεστώς. Ε, ναι. ε, εντάξει, τόσα χρόνια μας λένε εδώ ότι έχουμε <laughs> δημοκρατία. <laughs> και τους πιστεύουμε κιόλας. <laughs> ναι. Δεν ξέρω αν τους πιστεύεις εσύ, εγώ ποτέ δεν τους πίστεψα ε. διότι στο νου μου τη δημοκρατία την έχω κάπω. Δεν το θεωρώ αυτό δημοκρατία, αυτό το αντιπροσωπευτικό σύστημα, α πούμε. Και ούτε καν αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτό το Αυτή πράγμα, την επίφαση λέμε... ας πούμε, των ολιγαρχών τάχα ότι η δημοκρατία κτλ. Λοιπόν, πέρα από την επιστράτευση όμω, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα παίζετε... παίζονται μεγάλα κονδύλια. Για Πολύ... τη ΔΕΗ μιλάτε. Πολύ χρήμα. Μιλάω για τη ΔΕΗ βεβαίω. Πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΗ έχει αρχίσει η, ιδιω... η ιδιωτικοποίησή τη εδώ και χρόνια. Μα. Και από τη στιγμή βέβαια ότι το πλειοψηφικό πακέτο το είχε το κράτο, παρόλα αυτά από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε να ενημερώσουμε αυτού που θαρούν ότι θα φτηνίνει το ρεύμα που του υπόσχονται. Και υπάρχουν αυξήσει ρεύματο από τότε. Ότι από υπάρχει. τότε έχει αυξηθεί το ρεύμα 101%. Αν μαζέψει όλε τι αυξήσει που έχουν γίνει από τότε, έχει αυξηθεί γύρω στο 101%. Φανταστείτε λοιπόν Και ακόμα τώρα... κρατούσε το κράτο. Και ακόμα κρατούσε το πλειοψηφικό ναι. πακέτο. Mm -hmm. Πόσο μάλλον τώρα. Και δεν θέλανε να το κάνουν και πολύ ασχρό, παρόλα αυτά όμως, για φαντάσου τώρα αυτή την αύξηση, 100% δηλαδή, διπλασιάστηκε η τιμή του ρευματο Πέρα από αυτό να πούμε και τη μεγάλη κομπίνα, γιατί πολλά γίνονται. Να πούμε το εξή ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία με, τη... με την κλιματική αλλαγή, όπως τη λένε τώρα, γι' αυτό βαφτίσανε και το Υπουργείο Χωροταξίας και να, Περιβάλλοντος, ναι. το είπανε και κλιματικής αλλαγή. Ενώ ξεκίνησε όλο το παραμύθι με το διοξίδιο του άνθρακα, να πούμε ότι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή η, η απόδοση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, είναι ένα φυσικό γεγονό. Δηλαδή το κάνουν όλοι οι οργανισμοί και χρειάζεται για τη φωτοσύνθεση και όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Επειδή βγήκαν λοιπόν κάποιοι επιστήμονε και τα είπαν αυτά, το πήραν πίσω και το ονόμασαν κλιματική αλλαγή. Βεβαίω, έχτισαν όλο αυτό το παραμύθι. Με το χρηματιστήριο των ρήπων που βάζουν φτωχέ χώρε να αγοράζουν. <χι> ε, <ξέρω, χι> Τέλο <χι> πάντων, <χι> στο χρηματιστήριο τα ξέρετε <χι> όλα αυτά τα πράγματα, τι γίνεται. Το θέμα ποιο είναι, ότι είπανε, μα χρεώσανε εμά μέσα από του λογαριασμού, ότι να πληρώσουμε για να γίνουν ΑΠΕ, Αυτές οι. Ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Στο λογαριασμό, δηλαδή, όλοι μα πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά επιπλέον. για να, γίνει, να χρηματοδοτήσουμε, υποτίθεται, την πράσινη ανάπτυξη. Πρώτα απ όλα να πούμε... Στος, στην Ελλάδα το έφερε πρώτη φορά η κυβέρνηση Παπανδρέου, το προηγούμενο, με το Πράσινο, που έκανε πρώτη φορά με τον. και τώρα η ΠΕΠΕΛΟΥ από τον Κωνσταντίνο μετά. Ναι. Τον. πώ το Υπουργό Οικονομικών, μα έβγαλε στο Μνημόνιο. Τον έβαλε στο συγκεκριμένο Υπουργείο για να προωθήσει τα ενεργειακά που λέμε. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω τόσο στενά, δηλαδή για την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για ένα παγκόσμιο παιχνίδι να, που ναι. παίζεται γύρω από την ενέργεια και όχι μόνο. όπω παίζεται και γύρω από το νερό και από την τροφή και όλα αυτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά στις εκπομπές που κάνουμε για την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων τα λέμε. Ε, το θέμα είναι τώρα λοιπόν ότι χρεώνουν του ανθρώπου για να χρηματοδοτήσουν να υποτίθεται αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ΔΕΗ είναι υποχρεωμένοι να αγοράζει από αυτούς που υποτίθεται ότι παράγουν ενέργεια, πράσινη ενέργεια αγοράζει πολύ πιο ακριβά από ό,τι πουλάει το ρεύμα. Βεβαίω να πούμε και το άλλο ότι αυτή μέχρι στιγμής είναι stand-by. Δηλαδή η ΔΕΗ παράγει πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρειάζεται πραγματικά με τους σταθμούς που έχει και, ε, παραγωγής ενέργειας. Ας πούμε τώρα που λέγανε ότι ε, ξέρω εγώ, θα, θα λιώσουν τα παγωτά στα ψυγεία ε, με που, έτσι, βγήκε, ρεύμα, που δηλαδή. βγήκε η άλλη γελία, πώς τη λένε αυτή τη γελία που βγήκε και είπε, 20 εκατομμύρια τουρίστες θα φύγουν και δεν θα ξανάρθουν. Ε, θα γιατί δεν θα να έχουν διακοπές Ναι, γιατί θα γίνουν διακοπές ρεύματο. Και βεβαίως, το Παπαγαλιστάν τα λέει αυτά, να πούμε ότι, ενώ η ΔΕΗ παρήγαγε αυτές τις ημέρες γύρω στα 17 μεγαβάτ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά τώρα, δεν θυμάμαι πώς μετριώνται, ναι, οι ανάγκε του κόσμου στην κατανάλωση, ήταν γύρω στο 6 ας πούμε και αυτοί παρήκαταν 17 δηλαδή θα μπορούσαν να μην κόψουν το ρεύμα επίσης το ρεύμα δεν το κόβουν οι συνδικαλιστές έτσι <laughs> το κόβει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τη διανομή του ρεύματο. αυτοί καταβάζουν τους διακόπτες έτσι επίσης να πούμε η αλήθεια είναι ότι black out που λένε, άλλο ναι. να γίνει διακόπη ρεύματος να ξανάρθει, black out δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όχι, είχε γίνει μονάχα στη Σαντορίνη που είχε γίνει... Από, ε, από ευθύνη της κυβέρνησης. Ε, από ευθύνη της εταιρεία της κατά 40% ιδιωτική mm. που δεν συντήρησε το δίκτυο. Yeah. Γιατί τα, το δίκτυο χρειάζεται και συντήρηση, yeah. έτσι. Λοιπόν. Έτσι είχε γίνει αυτό το blackout και είχε γίνει στη Σαντορίνη, το θυμάστε. Εγώ να σου πω την αλήθεια γέλασα πολύ όταν άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι... Οι συνδικαλιστέ λέει του Πασόκ, τρομοκρατούν λέει, τον κόσμο, mm. του το, το παλιού Πασόκ. Και λέω εκείνης, ρε παιδό μου, κάτσε ρε μου, εσύ. Δηλαδή ο Βενιζέλος τι είναι το καινούριο Πασόκ mm. με το οποίο σου εσύ. Εννοείται βρε. Mm. Είναι το <laughs> καινούριο Πασόκ αυτός, τον βλέπεις, δεν είναι ανανεωμένος. Ναι. Δεν έχει παχύνει λίγο περισσότερο τα μαγουλάκια, δεν απέχει. Εχεί... Έχει μια, έχει. Έχει μια φρεσκάδα, γενικά. Έχει ομάδι, μια φρεσκάδα, ναι, ναι, ναι. είναι φρέσκος, φρέσκος, φρεσκότατος. Φαίνεται πω γυρνάνε στην Ελλάδα γρήγορα, όχι σταδιακά. Σταδιακό κοινόταν τα τελευταία χρόνια. Γυρνάνε γρήγορα όντω σε εποχέ και Power με ιδιωτικέ εταιρείε. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και κοίταξε, ε, εδώ πέρα τώρα λέμε για, για μια εταιρεία από τι μεγαλύτερε εταιρείε. Ε, δη, του δημοσίου έτσι; κερδοφόρα επιχείρηση με απίστευτα κέρδη δηλαδή κάτσε να... Μονοπόλιο yeah. Αυτό το τα λέει όλα Μονοπόλιο αλλά πέρα. κοίταξε και είχαμε και φθηνό ρεύμα εντάξει είχαμε καλές πούμε, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αλλά κοίταξε τώρα να δεις μιλάμε εδώ για μια εταιρεία η οποία με τζίρο πάνω από 6 δι με 7,5 εκατομμύρια πελάτε και αυτή τη στιγμή η μοναδική εταιρεία διανομή ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα με 62 σταθμού παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και 363 μονάδε ηλεκτροπαραγωγή και μητρική του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια, του ΑΔΜΙΕ, που λέγαμε. Mm. έτσι. Λοιπόν. Αυτό λέγεται φιλετάκι. Έκλεισε το 2009 με κέρδη ύψου 1 δι. Καταλαβαίνετε τώρα, παιδιά, ότι πάνε να πουλήσουν αυτή την εταιρεία με 600 έως 800 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε καν με τα κέρδη που έχει σε ένα χρόνο. Αυτό, αυτό λέγεται φιλετάκι. Mm. Αυτό λέγεται τους έχω τους έτ, έτοιμους του αγοραστές και σπρώχνω. Λειτουργός μπρόγκερ, δηλαδή ιδιωτικός συμφερόντων, τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, ε, πρέπει να σας πω ότι ήδη κάποια λιγνητορυγία... Ε, που τα έχουν, τα έχουν ιδιωτικοποιήσει, δηλαδή που έχουν δώσει τις συμμετοχές και τα λοιπά και ανήκουν στην ιδιωτική, ας το πούμε, ΔΕΗ, δουλεύουν οι άνθρωποι στα ορυχεία, παιδιά, με 300 ευρώ μεροκάματο, ε, μεροκάματο λέω, το μήνα. 300. 300 ευρώ το μήνα. Με μηδενική ασφάλεια, πέρυσι, αυτή τη χρονιά που μας πέρασε η ΔΕΗ, είχε 10 νεκρούς, έτσι. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά, κανένας δεν τα λέει. Αυτό που ξέρουν να λένε στα μεγάλο τσοντοκάν, αλλά... Είναι θα φύγουν οι τουριστές. Εκτός από αυτό, ε. Ε, λένε ότι οι συνδικαλιστές, η, η απεργία των συνδικαλιστών. Ναι, ναι. Λες και, και δεν απεργούν οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν οι συνδικαλιστές. Επίσης, όταν έγινε, όταν ξεκίνησε η απεργία, πρέπει να πούμε ότι έξω από του σταθμού της ΔΕΗ είχε μαζευτεί κόσμος. Στην Βόρεια Ελλάδα, στο Αμίντο δεν ξέρω πού κτλ. Είχε μαζευτεί κόσμο. Δηλαδή. Αυτό που ζούμε ρε παιδιά πραγματικά είναι ένα μάτριξ, έτσι, ένα ψέμα. Κοίτα, και εγώ. Εδώ θέλω να περασπιστώ, κι α είναι πάλι ο Πασόκο, έναντι στην. Πώ το λένε, Αφήν τον κυτρινισμό των μεγάλων μέσων ενημέρωση, ναι. την περίπτωση Φωτόπουλου, ναι. που όταν πρόκειται για έναν πολιτικό δικό του, κλέφτη, απαταιώνα και τέτοια, σου λένε δεν έχει αποφασίσει ακόμα δικαιοσύνη. Ενώ αυτέ τι μέρε, σε όλα τα κανάλια τα μεγάλα, έβλεπα ε, Πώ το λένε. Ο φωτόπουλο που είναι σε δίκη, που κατηγορείται για αυτό, που κάνουν αυτό, που, έχει, που λένε για. Τον έχουν καταδικάσει ήδη, δηλαδή σε φυλάκισε. Yeah. Κανονικότατα. Και, και κάτι κολοσάιτ βγαίνουν και λένε και τα λοιπά και πού ήταν ο φωτόπουλο και αυτά. Και κάποιο απήντησε, είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πιτσίρικο. Ο Πιτσίρικο γενικά έχει μια πολύ καλή στάση απέναντι yeah. στα πράγματα έτσι. Αλλά είχε κάνει μια ανάρτηση από ένα άλλο site, όπου έλεγε πού ήταν ο φωτόπουλο όταν η το χαράτσι, και του έβαλε εκεί ένα link όπου. Ε, έδειχνε το φωτόπουλο που είχαν πάει εδώ στη, ε, που, στην, στην Αγία Παρασκευή. Στην Εθνική Άμυνα, δεν λες. Κάπου, κάπου στην Αγία Παρασκευή α. είναι αυτό που εκδίδουνε στο, στο Χαλάνδρι. Α. Ε, στο κέντρο έκδοσης λογαριασμών που είχαν κάνει κατάληψη. Τον είχαν συλλάβει και πρώτα. Το είχαν, που είχαν πάει τα μάτια Το και τα λοιπά. Το, θυμά, το θυμάστε, ας πούμε. έτσι. Λοιπόν, τότε είχε περθεί σωστά. Εγώ δεν τον κρίνω, α δεν με νοιάζει ο άνθρωπο. Δεν έχει σημασία το τι είναι φωτόπουλο. Ε, ναι. Οι εργαζομένοι την απεργία. Οι εργαζόμενοι κάνουν την απεργία. Απλά είναι ναι. κίτρινα τα μέσα ενημέρωση. Ε. Το οποίο παίρνουν, γιατί σου λέει, Άμα ξεφτυλίσουμε αυτόν ο οποίο βγαίνει σαν επικεφαλή τη εκστρατεία, τον αρχιεσυνδικαλιστή, ναι, ξεφτυλίζεται και απεργία. Του ξεφτυλίζεται και απεργία. Του ξεφτυλίζουν όλου. Και τέλει ειδικούλου, δηλαδή βγάζουν σαν, σαν δικαστέ απόφαση. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, ε, εν πάση περιπτώσει για να. για να συνεχίσω λιγάκι αυτό που έλεγα πριν. Αυτέ λοιπόν οι εταιρείε που παράγουν, το υποτίθεται ε, που μπορούν να, να παραγάγουν ε, ρεύμα για να συμπληρώσουν στη ΔΕΗ αν χρειαστεί δεν λειτουργούν. Αγοράζει μόνο ρεύμα η ΔΕΗ από κάποιες ε, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που δουλεύουν με αέριο και βέβαια είπαμε ότι το αγοράζει πιο ακριβά από ό,τι το πουλάει. Τι είναι αυτό ναι. ενεργεία με μεσάζοντες. Ναι. Δηλαδή η, η ΔΕΗ τους έχει, δώσει, τους έχει παραχωρήσει το σταθμό παραγωγής ας πούμε και αυτοί πουλάνε στη ΔΕΗ ρεύμα δηλαδή το διανοείστε ε, και υποτίθεται ότι αυτοί είναι καθαρή ενέργεια κτλ. Τώρα ε, ανεμογεννήτριες και ηλιακοί συλλέκτες κτλ. Απλώς είναι stand-by οι οποίοι αυτοί παιδιά πρέπει να πούμε ότι ε, ζουν με επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα χρήματα που πληρώνουμε εμεί από τους λογαριασμούς για να είναι stand-by, wow. να είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να παραγάγουν ρεύμα. Και με μεγάλες, Αλλά ε... δεν δίνουν ρεύμα, το φαντάζεστε τη φαγοποιότητα. Και με μεγάλε οικολογικέ καταστροφέ. Γιατί δεν παίρνει έναν Ανένα. ηλιακό. <σχ> δεν κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Δεν του συμφέρει ναι. ο καθένα στο σπίτι του μια ηλιακή συσκευή. Ξυλώνει μια ολόκληρη πλαγιά βουνού, α πούμε, όπω πάνε και κάνουν στη μάνη κάτω. Στην Κρήτη. Mm. Συγκρότηκαν οι άνθρωποι και ξύλωνε τα. Μια ολόκληρη πλαγιά βουνού και ξυλά μεταλλικό βουνό. Ναι. Και καταστρέφουν τελείω το τοπίο. Οι οικολόγοι τη πράσινη ενέργεια Έτσι πράγμα. Παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο παραμύθι από αυτό, δηλαδή από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ενέργεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παραμύθι. Γεγονό είναι ότι θα μπορούσαμε οι άνθρωποι να μην χρησιμοποιούμε πετρέλαιο για να μετακινούμαστε, για να έχουμε ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Ορυκτά καύσιμα. Δεν θα χρειαζόμασταν πραγματικά δηλαδή. Να παραθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Αυτό που λε είναι μεγάλη αλήθεια, και γενικά όποιο ενδιαφέρεται να μάθει, υπάρχουν και ανάλογοι άνθρωποι που έχουν ψάξει γι' αυτό. Για αυτέ τι πηγέ ενέργεια. Έχει ας πούμε, ένας κριτικός ο Καλογεράκη, ο οποίο τα τελευταία χρόνια δεν πλήρωνε καν ΔΕΗ. Δηλαδή είναι τελείω αυτόνομος, ούτε βενζίνη και τέτοια. Έχει βρει άλλε μόρφες να. Φτιάχνει μόνο το από, ναι. Ναι. από βιο... βιοκαύσιμα. Βιοκάψιμα, ναι, Φτιάχνει oh. βιοκαύσιμα, χρησιμοποιεί τα πάντα, τα λάδια από το τηγάνι. Υπάρχει ναι, ναι. σχετικό βίντεο στο YouTube ας πούμε, που μπορεί να το δει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο τύπος έχει απλά την ανατάκα, δηλαδή άμα οτιδήποτε ασού ε, το πληρώνεις, τζις μακριά που λέμε, πρέπει να γίνονται όλα τέτοιο, δωρεάν. Κοιτάξτε, ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ο Τέσλα ε, παρουσίασε το ασύρματο ρεύμα, το εμπόριο χαλκού στην Αμερική, το είχε ο Ροκφέλλερ και ε, τον εξαφανίσανε τον άνθρωπο ε. και αυτόν και αυτά που έλεγε. Τι να λέμε τώρα θα μπορούσαμε δηλαδή όλα αυτά τα καλώδια, οι κολόνε και όλο αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί αυτή η ασχήμια γύρω μα και όχι μόνο, θα μπορούσε να μην υπάρχει ίσως, έτσι, δεν το, δεν το ξέρω δηλαδή, δεν είμαι και ειδικό επί του θέματος αλλά θέλω να πω ότι πώς κάποιοι άνθρωποι καθορίζουν το πώς θα ζούμε και τι θα κάνουμε, πώς θα μετακινούμαστε τι θα τρώμε, yeah. τι θα πίνουμε και όλα αυτά με βάση τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, επειδή μετά από αυτό θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για τις σκουριές. Πριν μπούμε για τις κουριέ να θυμίσουμε ότι το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, η ενέργεια δεν είναι κοινωνικό αγαθό και κοινωνικό αγαθό είναι μόνο το νερό. Δεν υπάρχει <laughs> Τα Ναι. Στα χωριά λέει πώ ζούσαμε λέει, με λάμπε Κεράκια, λάμπες Μιλάμε για και... ανάπτυξη πολιτισμού. δηλαδή. Και παλιά πως πήγαινε με τον κουβά ας πούμε, και έβγαζες από το πηγάδι νερό, δεν κατάλαβα. Και το νερό δηλαδή, είναι αγαθό. Η εκπαίδευση είναι δε, δεν είναι, είναι σχολεία, α πούμε. ήταν σου. Μ' αρέσει η του πάρα πολύ Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι που, το οποίο θα μας εισαγάγει και στο επόμενο θέμα μας που, που θα, θα μιλήσουμε για τις σκουριάς να πούμε κάποια πράγματα mm. Νομίζω ότι δεν μπήκε το τραγουδάκι mm. θα το βάλω τώρα Έξω από την πόρτα Τα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε Γυρνάνε έξω από την πόρτα μας οι μπάτσοι Τριγυρνάνε μας ζητάνε, λύσανε Κρύψτα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε και από το μη σαν ανοιχτό Κοιτάνε και ρωτάνε. Πού να Αυτή παράξενη σκιά που κυνηγάνε. Πρώτη μου σύντομη διήγηση από τα χρόνια της σιωπής με τσιλιά δώρο τον αέρα. στα ερενή και κεπής Τα καρακόλια μαζεμένα στη γωνία με φάκους και λοστούς Η νύχτα θα ρεβόσους, η μέρα είχε κυφτού στους κίνητους Των πεπιθύσεων, της μπασκήνιας, των μετέπειτα, των κυβερνήσεων Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προς την πόρτα του παππού μου Κι εγώ να κάνω πως κοιμάμαι, να και το νου μου από δίπλα Η φασαρία κάποιων χτ πριν εκεί και τραγουδάγανε, Βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε Ίσως να βρήκαν τη σκήγα που γυρεύανε Για σίγουρα όμως χτύπησαν την πλάκια Σε ρίξαν πως από τις γρήλες Κι ένας φουκαράς που είχε Ένα φινίκα φλαμπέ πάνω στην αγράφα Έστρωξε την πόρτα μεγάλη καφα Γύρνανε Έξω απ' την πόρτα μας Οι μπατζι, τριγυρνάνε μας ζητάνε, λύσανε. Κρύψα βιβλία αν τα βρουν, θα μας τραβάνε. Χτυπάνε και από το μη παράθυρο, Κοιτάνε και ρωτάνε. παράξενη σκιά που κυνηγανε. Έτσι η τα καράκολια Δημοκρατές ή αρπακείς και χημικά τα βόλια Νολογισμοί, αθωρισμοί και εξωστραγγισμοί Κάμερες πασχίζουν για του κράτους στην τιμή Όμως τώρα τραβδάμε πολύ ανενόχλητοι Χωρίς τα εξυπώλυτη ρε και οι απόλυτοι Μας την πέφτουν πάνω, στο φεύγα στην τρεχάλα Λίγο μπουντρουμι και digital κρεμάν Πότε το κάθε μέρος είχε το ρουφιάνο του Τώρα από καθένας έχει ένα μπάτσο πάνω του Κι αν όλα είναι βασιλό μου δωρεάν Η στο σπίτι του τρόμου Πότε θα κάνει ξαστέρια πότε θα βλεβαρήσει ποτέ Όσκιαγμένος τους φρουρός θα πυροβολήσει Παίρνει εδίκηση ο φασίστας ο ευνούχος Τώρα ο μπάτσος είναι γειτονάς μας κι αριστούχος Χτύπανε κι αν τα γίνε στο να μας στυπάνε Κι όπως να ναι, πάνε Για να ξορκίσουνε το φόβο τους γελάνε Πέτάνε Τα χημικά που έχουνε λήξει Μας κερνάνε, μας μεθάνε Μόνοι του φτιάξαν τη σκύγα που κυνηγαίνανε. Μπήκαμε. Μπήκαμε. λοιπόν. Είμαστε μέσα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και ε, θέλαμε να πούμε για, το, για τις κουριές. Δυστυχώς δεν έχω λεπτομέρειες να πω ονόματα και δεν συμμαζεύετε. Πάντως το θέμα είναι ότι σε μια εκπομπή του Όμνια TV, είναι κάτι παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, τα ναι, ναι. ξέρετε, λοιπόν, είχαν καλέσει εκεί πέρα, τον αρχηγό της τρομοκρατικής της οργάνωσης, οργάνωσης, της συμμορίας <συμωρίας> και τα λοιπά, ε, διαβάζανε λοιπόν τα παιδιά εκεί αποσπάσματα από τη δικογραφία που έχουν κάνει δύο δικογραφίες κατά των κατοίκων και βέβαια ο άνθρωπος τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή μου διαφέρει. Είναι αυτός από το παραδιατήριο εξορίξης χρυσού. Ναι. <συμωρή> Αυτό είναι που, ο επικεφαλής της εγκληματική οργάνωσης. Ο επικεφαλή, ναι, ο οποίος είχε και τη διαχείριση τη ιστοσελίδα αυτή, mm. το παρατηρητήριο Χρυσού. Λοιπόν, ε, εάν διαβάσετε, παιδιά, το, τη δικογραφία, ή θα κλαίτε ή θα πέσετε κάτω από τα γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, το πώ προσπαθούν το συντακτικό είναι άθλιο. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η εισαγγελέα, α πούμε, να έχει τέτοιο συντακτικό το συντακτικό είναι με τέτοιο τρόπο τόσο μπερδεμένο ούτως ώστε να στοιχειοθετήσει ντέ και καλά ότι αυτός έφτιαξε συμμορία και ότι τη σχεδίαζε καιρό πριν, ας πούμε, με σκοπό να σταματήσει ή να αναστείλει, ξέρω εγώ, δραστηριότητες. Θεμοκρατική οργάνωση. Ναι. Mm. Λοιπόν, και να πούμε ότι ε, αυτός ο άνθρωπος ε, δεν ασχολήθηκε τώρα με την ε, Eldorado Gold και το και τα κτλ. Ασχολείται εκεί πέρα 17 χρόνια γιατί πριν από αυτούς τους χρυσοθύρες ήταν και άλλοι χρυσοθύρες εκεί. Και τώρα ξαφνικά και, ε, το κατηγορητήριο πει ότι με δημοσιεύσεις του λέει και συνεντεύξεις του κτλ. Παρακινούσαν τον κόσμο. Στο... Παρακινούσαν τον κόσμο το σώστε να μπλα μπλα μπλα κτλ. Παιδιά, είναι απίστευτο, δηλαδή mm. πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια εκπομπή σχετική με αυτό το Ξή θέμα. Σε τον άνθρωπο. Με να, του, να τον καλέσουμε τον άνθρωπο, να μα μιλήσει και να διαβάσουμε και τη δικογραφία. Δεν ξέρω τώρα γιατί θα, θα πηγαίνανε τη Δευτέρα, νομίζω αύριο. Ναι. Νομίζω αύριο θα πάνε στην εισαγγελέα. Υπάρχει η πιθανότητα να του κρίνει και προφυλακιστέ. Αν είχαμε συνεχώ, μπορούσαμε να τον έχουμε. να τον έχουμε. Λοιπόν, επίση να πούμε ότι πολύ μέσα από το χωριό. Θεωρούνται ύποπτοι φυγή και δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορούν να φύγουν από το χωριό. Είναι ένα ολόκληρο χωριό το οποίο ζει σε καθιστώ τρομοκρατία. Με απαγωγέ ανηλίκων από τι δυνάμει, τι αστυνομικέ δυνάμει για να του πάρουν με το ζόρι παράνομα γεννητικό υλικό. Ναι. Τρομοκρατία στις γειτονιές, Ό,τι γινόταν κάπου στην κερατέα χειρότερα από αυτό που λέμε. είχαν είναι. σπάσει την πόρτα του ανθρώπου που λέει Σα ανοίγω κτλ. Που είχαν πάει ξημερώματα, τη πάσαν την πόρτα, μπήκανε μέσα, τον πήραμε α πούμε. Έχουν εντω εκεί πέρα έναν ε, ε, πώς να το πω, μια άτυπη... Ε, θα, το, θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω... Θα, τράπεζα, mm. άτυπη τράπεζα DNA. DNA. Έχουν ναι, ναι, ναι. από 200 ανθρώπους, περίπου, έχουν πάρει DNA κτλ. Εντω έχουν DNA αυτού του ανθρώπου, το οποίο το έχουν διασταυρώσει υποτίθεται, από μια γόπα που βρήκανε και ένα μπουκάλι νερό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι εκεί πέρα στο δάσος του Σέργουντ. Ε, το CSI δηλαδή. CSI κανονικά, ναι. Και σας λέω, παιδιά, είναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, ε, άκουγα, το, άκουγα το κείμενο εκεί πέρα αυτό, τις κατηγορίες και όλα αυτά και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Όχι χούντα, όχι δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Πώ είναι ο πατριωτικό νόμο, α πούμε, στην Αμερική που mm. τελείωσε, σε μαζεύουν, σε πάνε μέσα ναι, και δεν τρέχει ναι, ναι, ναι. τίποτα κτλ. Το ξέρω <laughs> Ναι. Ήταν ένα αστυνομικό α πούμε, ο οποίο ε, είχε βγει και είχε πει, είχε δηλώσει ότι ε, ακούστηκε ένα κρότο και μια λάμψη κτλ. Και, και μετά βγήκε η αστυνομία και δήλωσε ότι έπεσε πυροβολισμό και βγήκε αυτό μετά και άλλαξε την κατάθεσή του και τέτοια, και με βάση αυτέ τι καταθέσει δηλαδή τώρα. Οι οποίε είναι έτσι, yeah. γίνεται χαμός. Εν μεταξύ, εκεί πέρα, χτίζουν, κάτι χτίζει τώρα η εταιρεία. Πάνε αυτοί οι άνθρωποι, λένε αυτό που χτίζουν είναι παράνομο. Φωτογραφίε είδε από διόκυνε. τα νερά. Φωτογραφίε από τα νερά εκεί πάνω, πώ έχω δει. Έχω βέβαια. φωτογραφίε, βέβαια. Ναι, παιδιά, δηλαδή σα λέω απίστευτα πράγματα. Του κατηγορούσαν ότι ε, έδρασαν επικίνδυνα γιατί ένα φορτηγό μετέφερε απόβλητα από τα ορυχεία εκεί τα οποία είχαν περιοκτικότητα, ξέρω εγώ, 20% της σε αρσενικό και αυτοί κλείσανε και καλά το δρόμο και έκανε μια στροφή απότομη, αναγκάσανε το φορτηγό να κάνει απότομη στροφή και χύθηκαν ε, επικίνδυνα χημικά το στο διαφέτα, δρόμο. Το ότι αυτά δεν πηγαίνανε χημικά, πηγαίνανε για χρήση εκεί πέρα. Άδεια, yeah. Χωρίς άδεια, χωρίς σήμανση το φορτηγό, δηλαδή όλη παράνομη αυτή η διαδικασία και τους κατηγορούν αυτού ότι με τη δράση τους έφεραν σε δυσκολία τον οδηγό που αναγκάστηκε να κάνει mm. μανούβρα και χύθηκε αυτό το υλικό, το χημικό, το επικίνδυνο στο οδόστρωμα. Δηλαδή το διανοείστε. Παιδιά, είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Το θέμα είναι ότι επειδή τα ίδια επιχειρήσα να κάνουμε και πριν από τρία χρόνια στην Κερατέα, ναι. στην Κερατέα τελικά δεν γίναν ταχύτα. Και πρέπει να έχουν υπόψη του ότι όταν τα βάζουν μια ολόκληρη περιοχή και δικά σε χωριό, το χωριό σε σπυρώ Σαν αγαλατικό χωριό, κανονικά συσπηρώνονται και δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι. Αλλά έχουν, κάνουν, είναι επιχείρηση πιο ακραία τρομοκρατία για την Κίνα. Εκεί όμω γίνεται, γίνεται το εξή τώρα. Ότι εντάξει, γίνεται. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Yeah. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο λέει ότι έχει πάει δεν ξέρω σε πόσα δικαστήρια. Είπε σε 70, σε 70 δίκε, παλαιότερα δηλαδή. 13 χρόνια τώρα που ασχολείται με την, εξόρυξη, με την αντίσταση στην εξόριξη χρυσού. Λοιπόν και κάθε φορά. Οι κατηγορίε ήταν πλημεληματικού χαρακτήρα. Ενώ τώρα αυτά για τα κακούργημα, οποία κατηγορείται είναι, ναι, ναι. είναι κακούργημα. Δηλαδή μπορεί να φάει σώβη. Πούμε, και, και γίνεται και με την νομοθεσία περιγκληματικής οργάνωσης. Με την ίδια νομοθεσία την οποία διώξαν τους Νάζε Με την ίδια νομοθεσία Έτσι. διώκουν τους αγωνιστές που κινητοποιούνται για τα... Κύριε και θεωρώ τον δύο άκρον. Α, δηλαδή είμαστε το ίδιο οι Ναζέ. Και όσοι πούμε, κινητοποιούνται για, τη, για τον τόπο του, για τη γη του, για την πατρίδα του, για το. Μπορούν κανο, κανονικά να πάνε σε μια συνέλευση κατοίκων, α πούμε, και να πούνε ότι εσεί εδώ πέρα οργανώνετε την αντίσταση του κόσμου κτλ. και έχετε δημιουργήσει τρομοκρατική οργάνωση και δεν συμμαζεύετε. Κανονικότατα. Τρομοκρατία. Ουσιαστικά και εκεί πέρα αυτό κάνανε. Ναι. Λοιπόν, α ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη, σχετικό. σχετικό. σχετικό που νομίζω ότι κουμπώνει ακριβώ εδώ πέρα σε αυτή την κατάσταση και θα επανέλθουμε. Μαμά. Κάναμε ένα μικρό λάθο, τώρα βάλαμε το σωστό. Μην τους δικαιολογείτε Μαμά, μπαμπά Δεν τα σπάσα εγώ Μαμά, μπαμπά Τα σπάσα να ασφαλείτε Μα, μπαμπά Τον δέντρο έκαψα εγώ με χημικά, σπάσαμε μπατσικά, μπήκαμε στο στενό, πήραμε το μέτρο, τους ρίξαμε αυγά, πέτρες πολύ μπογιά, μακρατάγαν ασπίδες στα μουνιά. Μαμά, μαμά μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος φόρος. μαμά, μαμά μπαμπά, μπα -μπα -μπα. είμαι κακό, παιδί, παιδί. Μαμά, μαμά μπαμπά, μπα -μπα. τις τραπέζες βαρούσα, βαρούσα. Μαμά, μπαμπά, -μπα. μπα -μπα -μπα. τις έβριζες και εσύ. Α, ah, ah. μάλιστα. Ήταν μικρό το τραγούδι. Ήταν πολύ μικρό το τραγούδι, αλλά ήταν χαρακτηριστικό. Και πανερχόμεθα. Πανερχόμαστε για να μιλήσουμε για την εγκληματική οργάνωση που είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα είναι υπόπτη για, για σύσταση εγκληματικές οργάνωση. Έτσι, γιατί υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που αντιστέκονται, κινήματα κτλ. Και, και όλοι αυτοί είναι τρομοκράτε. Όλοι αυτοί είναι τρομοκράτε. Έτσι, και δεν επιτρέπουν να αναπτυχθούμε έτσι. Γιατί μιλάμε για μεγάλη ανάπτυξη, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε τρομοκράτες οικονομική; Είναι νέος ο αυτός. Οικονομικοί τρομοκράτε. Δεν αφήνουμε τις εταιρείες να κάνουν τα παιχνίδια του στη χώρα μα. Να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά πούμε, που λέμε ω τώρα. Ότι αυτό που έχω καταλάβει εγώ γενικά είναι το εξής, έτσι. Κάποτε ο εχθρό δηλαδή αυτός που θεωρούσαν να σούμε οι πολίτες εχθρό είτε ήταν το κράτος, το καθιστοτικό είτε κάτι άλλο δηλαδή ήταν τελειώσεις δηλαδή και σου κάνω ό,τι θέλει με το εσύ θέλω. Λοιπόν, από ένα σημείο όμως και μετά ε, η δραστηριότητα του βλέποντας ότι ο κόσμος γενικά τότε αντι, ε, αντιδρούσε δηλαδή και έκανε μεγάλες εξαιριγές πι, ε, πιστεύω ότι έκανε το εξή. Σου λέει για, για πως θα καταστήλουμε τις μεγάλες, τα, τα μεγάλες ξεριγιές και δηλαδή να έχουμε τον κόσμο ή, ήσυχο εκεί πέρα έτσι, σε κατάσταση προβάτου του Λοιπόν... Ξύλο Ξύλο, περίμενε, θα σου... Είναι απόψη μου τώρα, έτσι, λοιπόν Σου λέει θα, αναλάβουμε, θα πάρουμε στα χέρια μας πρώτα απ' όλα την πληροφορία Έτσι, πρώτα απ' όλα ε, θα, λέμε στο, θα λέμε στον κόσμο ότι ξέρει τι για σένα τα κάνουμε όλα, πρώτα απ' όλα. Έτσι, μην, μην φοβάσαι, εμεί είμαστε εδώ για σένα, και δεύτερον, κάθε λίγο και λιγάκι θα σου παρουσιάζουμε έναν αποδυπομπαίο τραγό, όποιον θέλουμε εμεί, ώστε ποτέ να μην καταλάβει ποιο είναι ο πραγματικό σου εχθρό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που λέει ότι το καλύτερο πλεονέκτημα που έχει ο εχθρό σου είναι να μην ξέρει ότι είναι εχθρό σου. Έτσι. Άμα δεν ότι είναι εχθρό σου, πώ θα, να... θα ξέρει να τον αντιμετωπίσει κιόλα. Οπότε πιστεύω ότι. Το σύστημα έχει μπει δηλαδή εδώ και χρόνια σε αυτή την ρότα Ότι σου λέει εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς σου παρέχουμε όλα αυτά τα πράγματα αλλά στην τελική ε, φάση θα σε συνουσιάσουμε αθόρυβα. Ναι, εντάξει, κοίταξε το... την πληροφορία την έχουν πάρει στα χέρια τους από την αρχή. Δηλαδή με το που φτιάχτηκαν τα μέσα μαζική εξημέρωσης ήταν στα χέρια αυτών yeah. των ανθρώπων, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Και όποιος διαχειρίζεται την πληροφορία έχει τη δύναμη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τώρα εκπέμπουμε εμεί εδώ πέρα, μας ακούνε 10 άνθρωποι, πούμε, 20, 50, ξέρω πόσοι μας ακούνε. Ε, Αυτός τους βλέπουν χιλιάδες κάθε μέρα, εκατομμύρια ίσως, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται και πολύ, ας πούμε, έτσι. Ε, Πάντως έχουν... η άλλη κλιματική οργάνωση για τρομοκράτες, Άλλοι αυτοί από εκεί. Πήραν την πληροφορία και την εκπέμπουνε, μια χαρά. Πήραν την πληροφορία και την εκπέμπουνε και του ε, απομονώνουν από παντού και αυτά. Ε, mm. Στη Θεσσαλονίκη κάνουν καταπληκτική yeah. δουλειά. Καλά. Και σε όλη την περιφέρεια με τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουν ανοίξει τα κινήματα το, σε το, μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι, παιδιά. Ναι, και, και αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ τότε κτλ. Κάνανε ολονοιχτή ολόκληρη συνεδρία. Έτσι, mm. μια εκπομπή 4 ώρε και. Όπου ήταν α πούμε ο τίτλο, νομίζω. Ε, ΕΡΤ και ΔΕΗ, όχι στο Μαύρο. Τώρα, τώρα ακριβώς, μετά από τόσα χρόνια επιτέλους, αποκτάμε πραγματική δημόσια δηλόραση. Έπρεπε να γίνει απεργιακή δημόσια τηλεόραση και τώρα είναι πραγματική δημόσια δηλόραση. <laughs> <laughs> Έτσι, πράγματι. <laughs> Αλλά το, το θέμα είναι, βρε παιδιά, ότι η, η μισή Ελλάδα ζει στην Αθήνα. Και στην Αθήνα δεν ξέρω πόσο, τι ενδέλια έχουν οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, με το, με το σταθμό και με πήραν να μου κάνουν και ένα, μια δι, σε, για μια δημοσκόπηση για το τι ακούω και τα λοιπά και τους είπα, λέω να σας πω εξ αρχή τι ακούω, να μην βασανιζόσαστε, όχι, λέει πρέπει να τα ρωτήσουμε. <laughs> και με ρωτούσαν, ρε παιδιά, για κάτι σταθμούς, από του γνωστού, α πούμε κάτι Sky και <laughs> τα, τα, τα λοιπά. Και αν έχω ακούσει λίγο, πολύ, καθόλου και τα λοιπά, ποτέ, τους λέγω ποτέ. <laughs> Ό,τι μου λέγανε ποτέ. Λέω να σα πω, να μην σα κουράζω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Με είχαν εκεί πέρα μισή ώρα. Δεν του ήξερα δεν έχει τηλεόραση εξ αρχή να το γλυφθεί όλο αυτό που ήταν Όχι, δεν ήταν θέμα τηλεόραση, ήταν σταθμή ραδιοφωνικού. Άρα διοφωνικού, είτε, α... είτε από το mm. ίντερνετ, α πούμε, είτε. Λοιπόν. Και... Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι. Τι ακούει ο κόσμο, μέσα στο αυτοκίνητο, τι ακούει ο κόσμο. Ακούει την, είτε, ελεύθε... ναι, την ναι, ελεύθερη ΕΡΤ. Ναι. Ναι. Ναι. Ακούει η πλατεία ναι. Ρέντιο, α πούμε, τι ακούει. Δεν εκπέμπει έτσι, δεν μπορούμε. Πρέπει να πιάνουν Ιντερνετκό τα Μαξικα. Δεν εκπέμπει ακούει. Ναι, ο κόσμο ακούει τέτοια, ακούει το μελωδία ο οποίο παίζει κάποια ποιοτική μουσική κτλ. Για να του ξεγελάει να ακούνε του Σκάι το δελτίο ειδήσεων. Εκεί το κλείνει. Ναι, εσύ το κλείνει, αλλά ο κόσμο δεν το κλείνει δυστυχώ. Και ακούει αυτά τα, τα μικρά, τα δελτία ειδήσεων τη μισή του ημίωρου, α πούμε, κτλ. Και, και την έχει πατήσει, έτσι. Για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν, και το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, την αστία πώ το λένε, έχουμε συνδικαλιστικό μεσαίωνα στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε συνδικαλιστικό μεσαίωνα. Άκουσα αυτό, ότι στην Ελλάδα βγάζα, έβλεπα ένα δελτίο ειδήσεων, ενό καναλιού από τα. Ο Αυτάξια που δεν του λέει ότι είναι το Μέγκα, δηλαδή είναι αυτά που ξεγελάνε mm -hmm. τα κανάλια. Τον αντένα τέλο πάντων, yeah. έβλεπε ένα δελτίο ειδήσεων και έλεγε ναι, παιδί μου, συνδικαλιστικό για, για τον τουρισμό, γιατί είμαστε και απικία τουρισμού. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να είμαστε αυτό το πράγμα. Yeah. Και όπω είπε και ο Σπυράκο, ο οποίο έφυγε για κο, ζω για την εποχή που η βαριά μα βιομηχανία δεν θα είναι ο τουρισμό. Η Ελλάδα πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή απαγορεύεται απεργίε λόγω τουριστών. Απαγορεύεται να αναπνεύσει λόγω τουριστών. Οι αγαναχτισμένοι τον τουρισμό. Οι συνδικαλιστέ που έχουν... τον τουρισμό. Οι συνδικαλιστέ χαλάνε τον τουρισμό, διότι ε, έχουμε και τους αρχαιολογικούς χώρου, έτσι. Mm. Οπότε, άμα τους πάρει κάποιος ιδιώτης, νομίζω, mm. ότι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα με τους κολοσυνδικαλιστές και τα λοιπά. έτσι. Έτσι mm. το, πάνε, το πάνε, το πάνε έξυπνα, γενικά. Το πάνε έξυπνα. Το πάνε λέμε. Αλλά έχουμε, πώς το λες, συνδικαλιστικό μεσαίωνα, και μάλιστα το Δελτίο Ειδήσων αυτό έλεγε, που καταγκαίρουν οι συνδικαλι η μαύρη προπαγάνδα είναι ότι έχουμε συνδικαλιστικό μεσαίωνα, αυτό μπέρα το δελτίο, αλλά εργασιακό μεσαίωνα, τον καταγένουν οι συνδικαλιστές. Ναι. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Έτσι είναι, έτσι είναι, παιδιά. Καλ, καλό κουράγιο Έλληνες. <laughs> <laughs> πού έλεγε και, και μια ψυχή. Πού έλεγε και μια ψυχή. Καλό κουράγιο Έλληνες. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, και ε, να, θα βάλουμε ένα τραγούδι ευχή για του εξουσιαστές, έτσι και να επανέλθουμε. Και ρυπουργούς και απαόξυνες και αριανούς, η αγάμη και αλλά και και το στις και βιβακετε. Η αλλά και ο Ια, και δώσεις, και, μήμα, και Η αγαμιθήτε, η αγαμιθήτε. Για το Ισλάμ Για χριστιανού, Για θώρους και πολιτικούς Γιαγαμισίτε Γιαγαμισίτε Οπαί και άλλα και όλα δώ και δώστης και βιβά και κοίτε του πίτα μαντραγουδάνε και πες ότι Γιαγαμισίτε ὁπα και άλλα και όλα και δώστης και και Sumiaga mi dite και fai και alla και che dosti che vi va che dite tu και va drago da ne peso και Λοιπόν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, από αυτό είναι, από δεν δε ξέρω, αν μπες εδώ στο παράθυρο, μάλιστα μπαίνω εδώ στο παράθυρο, είναι αυτή η κλίση εδώ, αυτό εδώ, ωραία, τίποτα, απλά είχαμε περίεργη μουσική από πέσω μας, ναι, κάτι ακουγόταν μας από συνόδευε. πίσω, μας συνόδευε, ωραία, λοιπόν, τι ήθελες λοιπόν να λοιπόν, πεις, λοιπόν, ήθελα να πω, βλέπαμε τώρα γιατί δει, ο ψαριανός, μεγάλος αριστερός, μεγάλος επαναστάτη. Από του λίγου δεν θα υπογράψει λέει, για το δημοψήφισμα τη ΔΕΗ γιατί εγώ, είναι βέβαια. υπέρ τη απελευθέρωση ενέργεια. Έτσι, μπράβο. Την, την έχει κατανοήσει λίγο περίεργα. <laughs> ο... Του αρέσει να κλάνει, μάλλον θέλει την έχει... η ενέργεια ναι. να εκτονώνεται. Δηλαδή, είναι, να ναι, το ναι, κρατάει, ναι, έχει τί, καταλάβει λίγο σε... περίεργα τα πράγματα. Λέει, είναι υπέρ τη απελευθέρωση ενέργεια. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, τώρα ασχολούμαστε με τον ψαριανό. Ποιο είναι ο ψαριανό, Ήταν. Δηλαδή, βλέπετε ότι το σύστημα αυτό. Φτιάχνει ανθρώπου, του προετοιμάζει χρόνια πριν. Σκέψη ότι ο Ψαριανό θεωρούταν κάποτε στο ραδιόφωνο σύμβολο για τον Μέσο Αριστερό. Και ξέρει γιατί. Τον άκουγε στο ραδιόφωνο. Ξέρει γιατί. Απλώ ήταν από του πρώτου, α πούμε, στο ραδιόφωνο που τολμούσε να ρίξει και ένα Δηλαδή εκεί πέρα που έκανε την εκπομπή, έριχνε και ένα μπυναιλίκι. Τώρα, ενώ το, το, άλλοι, τώρα πούμε, θα τρώει όμω. Ναι. Λοιπόν, αλλά σκεφτείτε τώρα αυτό με τι τον κρατάνε στο χέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, όλου αυτού που εμφανίζουν, που του προετοιμάζουν χρόνια κτλ., δεν ξέρω τι του κάνουν, του καταγράφουν, τι του κάνουν, και κάποια στιγμή του κάνουν δημόσια πρόσωπα ενώ. Ε, και από την μια μπάντα πάνε στην άλλη. Από την μια μπάντα πάνε στην άλλη ξαφνικά και βγαίνουν και κάνουν δηλώσει που λε δεν είναι δυνατόν. Yeah. Εφανταστείτε τώρα με τι τον κρατάνε αυτόν. Και εδώ πρέπει να πούμε και ένα μήνυμα, γιατί το χειρότερο ρεπετό που βγάλει πολιτική. Είναι ο Αποστάτη. Και αφορά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία. Να προσέχουν αυτοί που βρίσκονται σαν τη Μημονιακά Κόμματα, κάποιοι Αποστάτε που του έχουν έτοιμο να φύγουν από τα κόμματά του για να ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατία, και να θυμηθούν Συμπιλίδη. Τι έγινε στο χωριό του Συμπιλίδη μετά την αποστασία που είχε κάνει. Γιατί ναι. δεν έχει σημασία ποιο είναι ο ναι. κυβερνήτη, γιατί ο Μετσοτάκη ήταν από τα ναι. χειρότερα που περάστηκαν στην Ελλάδα. Ναι. Ο Αποστάτη όμω που τον βάλαν συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, έστω και με το Μετσοτάκι τύπου Συμπιλίδη και φεύγει και πάει σε κάποιον άλλο, το χειρότερο που έχει βγάλει η ελληνική πολιτική σκηνή από την εποχή της αποστασίας του 65 που ήφερε τη Χούντα. Πάντως, ο λαός συμπεριφέραται πολύ περίεργα, έτσι. Ε, ίσως επειδή τον χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Εκεί, δηλαδή, που μπορεί να βρει τον μεγαλύτερο επαναστάτη, ας πούμε, ξαφνικά μπορεί να βρει στον τύπο που θα πει «Εντάξει, παιδιά, κάνουμε υπομονή». <Συσχε> <Συσχε> δηλαδή, πόσο υπομονή πλέον και για ποιο πράγμα. Γεια, πες, Εδώ... θέλει να πει κάτι για τον Νικολόπουλο τώρα. Ναι, είναι μια κατεγγελία που κάνει ο Νικολόπουλο μέσα στη Βουλή. Ο Νικολόπουλος δεν είναι που κατήγγειλε. Στα τέσσερα. Που του είπε ο Σαμάρα, στα τέσσερα. Έβγαλε και αφισούλε. Έβγαλε και αφισούλες Έβγαλε αφισούλε του πλατεία Ρέντιο. Έτσι. Ο άνθρωπο πήγε να διαπραγματευτεί ε. όταν ήταν υπουργό εργασία με την Τρόικα. Υφυπουργό εργασία με ναι. την Τρόικα και λέει στον Σαμάρα, ε, δεν έχουμε πια πούμε, λέει. Στα, ε, στα τέσσερα, τι είναι στα τέσσερα, του λέει ο Νικολόπουλος, Απλόξε... θα σου δείξει ο Γιάννης, ο Βρούτσης, απλό ξεκάθαρο, στα τέσσερα, <laughs> απλό και <ξεκάθερο. laughs> επειδή λοιπόν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι στα τέσσερα, καταγγελία Νικολόπουλος στη Βουλή, ο αδελφός του Σαμαρά είναι μέτοχος εταιρείας που θέλει τη ΔΕΗ, είναι, ερωτηματικό είναι, και λέει ότι τον Αντώνιο Σαμαρά βάζει στο χαστρό του για την πώληση τη ΔΕΗ ο Νικολόπουλος και λέει: Η κυβέρνηση θέλει να προλάβει να εκτελέσει τα συμβόλαια που έχει υπογράψει έναντι των ξένων δανειστών και τη συγχώρια διαπλοκή. Εντωμεταξύ Εντομε, ε, των ερωτημάτων θέτει, αν υπάρχει, ε, αν ο αδερφό του Σαμαρά, ο Αλέξανδρος Σαμαρά του Ελληνοαμερικάνικου Κολεγίου, ο πρόεδρο, αυτό ο καλό άνθρωπο, που δεν έχει καμία σχέση με του Αμερικάνου, όχι, καμία σχέση και επίση παρένθεση, αυτός ο καλός άνθρωπος λοιπόν, ο αδελφός του Σαμαρά ο πρόεδρος του Αμερικάνικου Κολεγίου που το λέμε Κολέγιο Αθηνών mm. όπου η καθηγήτρια που έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει σε διαγωνίσμα απολύθηκε, απολύθηκε. Α, αυτά είναι. πάμε παρακάτω, συγγνώμη κλείνει παρένθεση και, και... Ρωτάω, και ρωτάω ο βουλευτής αν αληθεύει ότι ο αδελφός του Αντώνης Σαμαρά έχει έστω και με δεδαλώδεις διαδρομές αποκτήσει εταιρική συμμετοχή. Στον διαθρελούμενο υποψήφιο και πιθανό αυριανό ιδιοκτήτη κομματιών τη ΔΕΗ, είναι δυνατόν αυτό ο καλό άνθρωπο να έχει μπλέξει τα Τώρα περιμένουμε έτσι. να βγουν τα στοιχεία. Είναι, τη... δύσκολο, είναι δύσκολο μου φαίνεται Βιώς να σου πει. Όσο καλό είναι... άνθρωπο, τόσο τίμιο. Γιατί όσο γνωστό είναι η οικογένεια Σαμαρά, είναι καθαρή, είναι έντιμη. Κοιτάξτε, η οικογένεια Σαμαρά είναι καθαρή, είναι έντιμη, τα έχουμε πει αυτά, έχει κάνει και εκπομπή για το Σαμαρά. Έτσι, για τον τρελαντόνι τη Άνοιξης και, yeah. και δε δαιμονίων. Δεν, δεν είναι ποτέ ψεύτες, ποτέ λαοπλάνοι, ποτέ, ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ο ίδιος ο Σαμαράς που είχε βγει και είχε πει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη ΔΕΗ το 11 κάποιο χρόνο. Τον έλεβάσανε τον τον στο πλαδιά Ρέμπερ. Στα ζάπια. Η Κρήματα τα που κοπήκαινε για να γίνουν τα ζάπια. Η, η οικογένεια Σιμίτη. <laughs> Πολύ καλή οικογένεια <laughs> κι αυτή. Ο αδερφό του Σιμίτη δεν έχει σχέση με μυστικέ υπηρεσίε τη Γερμανία καθόλου. Καμία σχέση. Ούτε ο Αντώνης Σαμαρά. Οι φίλοι του Σαμαρά δεν έχουν καμία σχέση με τη Siemens και τι μυστικέ υπηρεσίε της Γερμανία. Καμία πολύ. Καμία λοιπόν, ούτε επίση ε, η οικογένεια Μητσοτάκη και αυτή είναι πολύ καλή η οικογένεια, <laughs> ούτε αυτοί έχουν σχέση με τη Siemens. Απλώ ο Κυριάκο είπε ότι του ζήτησε από τη Siemens να μου κάνει μια διευκόλυνση να του πληρώσω σε ένα χρόνο. Όμω μπορεί να κάνει ο μέσο Και άλλη δηλαδή. οικογένεια να πούμε τώρα από αυτέ του, του Γιωργάκη του Παπανδρεού είναι δυνατόν. Καμία σχέση ούτε με του. ούτε με την τη... Πολωνία. Κατηγορήθηκε αδίκω ότι έπαιξε με τα CDS όταν η Ελλάδα μπήκε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ότι δούλευε σε εταιρεία και για την Goldman Sachs και όλα αυτά. Αυτά είναι παραμύθια τούμπανα, α πούμε. Σα τα λέω, θα έλα τώρα, σε Αυτά και λοιπόν, όλε οι οικογένειε αυτέ που ε, διοικούν την Ελλάδα και την κυβερνάνε και όλα αυτά είναι οι καλύτερες οικογένειες, παιδιά, να το πούμε. Και του τούρκο η οικογένεια, νομίζω, <είναι> επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Ξέρετε ποιος είναι, <είναι>, έτσι, <είναι> ο, ο... ο, <είναι> ο... ο... <Και> τούρκο <είναι> ο... Αυτός που άλλαξε το όνομά του... Ο Μπένι. Και το κάνε Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος Αυτός που τρεπόταν για το επιθετό του, για το άλλαξε. Έτσι. Αυτός που δεν χωρίζει καθέφτη... Δεν Λοιπόν, τέλο πάντων, εδώ είναι μια πολύ σημαντική καταγγελία η οποία έγινε που αφορά την υπόθεση τη ΔΕΗ και μένει να βγουν τα στοιχεία. Αν έχει αυτό ο έντιμο καλό άνθρωπο ο Αλέξανδρος Σαμαράς του Αμερικανικού Κολεγίου σχέση με την εταιρεία που θα πάρει τη ΔΕΗ, Κοιτάξτε τώρα, σοβαρά μιλώντα, δεν υπάρχει περίπτωση μην να, μην έχει. να μην έχει σχέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το φαγωγό όλε οι οικογένειε θα λάβουν μέρο με τον έναν τον άλλο τρόπο. Και αν δεν λάβουν μέρος ως μέτοχοι ή οτιδήποτε άλλο, κάποια χρήματα, συγγνώμη, κάποια χρήματα θα τους βάλουν σε κάποιο λογαριασμό. Έτσι. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ, όπως ε, λέγαμε για τους Έλληνες, ότι μια χαρά τα καταφέρνουν οι Έλληνες, ε, δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την κρίση και σε όλο αυτό το πανικό και σε όλη αυτή τη διαφθορά και το ξεπούλημα της χώρας, να πούμε... Ότι στη Βόρεια Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα πουλώντα τη ΔΕΗ, πουλώντα, χαρίζοντα τη ΔΕΗ αυτά τα καθήκια η Βόρεια Ελλάδα όλη θα γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη, παιδιά. Έτσι, να το πούμε αυτό. Εδώ είμαστε. Με ειδικέ συνθήκε θα δουλεύουν οι άνθρωποι που θα δουλεύουν στη ΔΕΗ κτλ. Το αισιόδοξο είναι ότι εκεί ο κόσμο έχει ξεσηκωθεί. Παρόλο που πεθαίνουν από καρκίνο, βγαίνουν το καταγγέλουνε Φανταστείτε ότι η δημόσια ΔΕΗ. Δεν έπαιρνε μέτρα για να τους προστατεύσει τους ανθρώπους που πεθαίνουν ένα μετά τον άλλον από καρκίνο. Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι άνθρωποι εξ γιατί εκεί έχουν ένα μεροκάματο. Λοιπόν, υπάρχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες οι οποίοι πολύ, πολύ απλά πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για ψώνια και θα βάλουμε το σχετικό τραγουδάκι να το ακούσουμε από τον Μπουλικάκο. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.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 Οξύδι, και που και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη. Διαλέγοντα το κουνουπίδι, και και με τα σκυλιά του, Χοντροί που τρίβουν την κοιλιά του. Κιδεογριούλε με μανία, Ψάχνουν τροφή τα γατιά του. I like Είναι نار πάλι εδώ. Λοιπόν, και, τώρα πει δηλαδή άνθρωπος. άνθρωπος και τα ψάξω για, να, για... Λοιπόν, κοίταξε. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στα πλαίσια αυτά της ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ε, δόθηκε η άδεια σε δύο πάροχους ενέργειας να πουλάνε ρεύμα όπως σε πουλάει η ΔΕΗ ας πούμε και τα λοιπά. Και ήταν η ενέργεια όπω λεγότανε και η power. Έτσι no. δεν είναι. No, no. Λοιπόν, ο ένα λεγότανε Φλόρο, δεν ξέρω αν είναι ο γνωστό μου Φλόρο που ξέρω. Τελικά το του γυρίσαμε στην εποχή του Σούλεν και Τσάουερ, χειρολεκτικά. Τώρα με έγινε και εταιρεία νερού, ούλα. Λοιπόν, αυτοί, λοιπόν οι, αυτοί οι τύποι, λοιπόν, εισέπραταν το χαράτσι τη ΔΕΗ, το οποίο το έστελναν στην Ελβετία και σε, στο Λουξεμβούργο και δεν ξέρω πού, σε διάφορου λογαριασμού. Αυτή, μετά αφού ξεσηκώθηκε ολόκληρος... Μπουγάδα, μπουγάδα, μπουγάδα. μπουγάδα, Αφού λοιπόν ξεσηκώθηκε τόσο θόρυβο γύρω από το θέμα και, γράφτηκε και γράφτηκαν και υπόθηκαν ένα σωρό πράγματα, τελικά κινήθηκε η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο και αυτή η τύποι τώρα είναι στα δικαστήρια. Ωραία. Ποιος είναι αυτός που τους υπερασπίζεται στα δικαστήρια, ο ΑΕΟ, Για... αυτός που... Ε, αυτό που υποστηρίζει τον Φλόρο, τον έναν εκ των δύο τέλο πάντων. Να δώσουμε μερικά στοιχεία στο κοινό. Να δώσουμε μερικά στοιχεία. Υπήρξε. Όχι, όχι, αλλιώ ξεκινά Είναι Έλληνας βουλευτή. Είναι Έλληνας βουλευτή. Είναι γνωστός. Ναι, για την ηρεμία του. Για, για, τη, για την ηρεμία του σήμερα. σήμερα. Στο παρελθόν Ά. ήταν λίγο άτακτο. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω από άτακτο. Δηλαδή έβγαινε και στο δρόμο, α με... Ε, με διάφορα εργαλήσει. Με διάφορα έχει μια αντικείμενα και κοινογού σε κόσμο. Μπράβο. Ε, ε, έχει σχέσει με την Επέν. Με την ΕΠΕΝ, ΕΠεν βεβαίω, ε, αρχηγό θα πλέον. Καλλαγητικό και Δηλαδή ποιο τον έβαλε στην Επεν, Πο τον είχε βάλει. Ο ίδιο Παπαδόπουλο. Ο ίδιο ο Παπαδόπουλο. Ο, ο ίδιο Λοιπόν, εντάξει, μην έχετε αγωνία, μην τρώτε τα νύχια σα. Δεν, δεν πάει το μυαλό κανονιο. Κανό το μυαλό δεν πάει στο Μάκι το Βορίδη. Έτσι. Λοιπόν, ο υπερασπιστή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έφαγαν τα λεφτά του κόσμου δηλαδή το χαράτσι που ο κάθε ένας έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη που μπορεί να δανείστηκε οτιδήποτε για να γλιτώσει το σπίτι του και όλα αυτά να πληρώσει το παράνομο χαράτσι αυτοί οι άνθρωποι φάγαν τα λεφτά και αυτός που τους υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έχει ορκιστεί να υπερασπίζεται τον ελληνικό λαό, τον το, ελληνικό σύνταγμα, λαό το σύνταγμα νόμους. την ομιμότητα και το, και το ελληνικό δημόσιο και επειδή μπορεί να υποθεί. Πράγμα στο το οποίο εγώ συμφωνώ γενικά ότι ο χειρότερο εγκληματία έχει δικαίωμα υπεράσπιση. Μιλάμε για πολιτικό πρόσωπο μπορείτε όμω. Δεν ναι. είναι ένα δικηγόρο μέσω. Δεν είπαμε να μην έχουν οι άνθρωποι δικηγόρο. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Και... Θα ήταν δικη... έτσι κι αλλιώ. Ναι. Έχουν χρήματα. Να... Τόσα χρήματα που φάγανε. Να πάρουν τον καλύτερο δικηγόρο. Άρα, μην λέμε ότι δική... Άρα δεν έχουμε πάρει τον καλύτερο, να το πούμε έτσι. Έχω έχουν πάρει. πάρει τον ειδικό. Ναι. Wow. Για αυτά τα θέματα. Είπε στην κατέληξη. Ναι, διότι είναι πολιτικό. Και ακριβώ εκεί πρέπει να πούμε ότι η απάντηση σε αυτός, ότι ο καθένα έχει δικαιώτη περάσπιση και είναι αλήθεια. Είναι το ότι αυτό παίρνει δίκη πολιτική χρέα. Όταν μπαίνει ένα της κυβέρνηση κυβερνητικό βουλευτή και σε πόστο στην κυβέρνηση υπουργό. Και μπαίνει στο σαν υπεράσκηση, σαν δικηγόρο τη περάσπιση συμφερόντων εδώ παίζει μεγάλο θέμα. Και... Λοιπόν, πιανού, πιανού φίλο είναι τώρα ο Μάικη Σοβωρίδη. Εδώ πέρα να δούμε. Όπα, δεν είμαστε εδώ. Άλλο είμαστε παράθυνο, εδώ. Το ε, ε, Επειδή, είμαστε... όπω είπα, είσαι κακό άνθρωπο και με έβαλε να βλέπει λοιπόν, ναι. και να κοιτάω και, να... και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Λοιπόν, εκλεκτό. Ε... Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα σε έναν κολλητό, πολύ στενό φίλο του Πρωθυπουργού. Του Σαμαρά. Μάλιστα. Μελισανίδη. Μελισανίδη. Για τον επιχειραματικό κόσμο τι έχεις τα, τα είπες όλα Να διαβάσω λοιπόν από το unfollow Του Ιουλίου Δηλαδή το καινούριο το τεύχος Θα διαβάσω την εισαγωγή Από ένα άρθρο Ένα ρεπορτάζ που έχει εδώ Του Λευτέρη Χαραραμπόπουλου ναι. Το οποίο τιτλοφορείται Ο Μελισανίδης χτυπάει τον τέφη Και ο Σαμαράς χορεύει το ρυθμο, στο ρυθμό του Αν είναι δυνατόν να γράφονται αυτά τα πράγματα τώρα. Και διαβάζω το προήμιο Του ρεπορτάζ Μήλο τη Έριδο. Λοιπόν, ναι, ε, εντάξει, θα το σηκώσουν από το διπλανό στούντιο, δεν πειράζει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να το. Να το απομονώσουμε εδώ πέρα. Διαβάζω, λοιπόν. Μήλο τη Έριδο, η έκταση των 660 στρεμμάτων τη πρώην βιομηχανικής ζώνης Δραπετσόνα. Οι εγκαταστάσει και οι χρήσει γη γύρω από αυτήν. Έχει στηθεί ένα παιχνίδι μεθοδεύσεων και ομών παρεμβάσεων με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα. Όπω ο Υπουργό Πεκά, κύριο Μανιάτης. Το κύριο το διαβάζω επειδή το γράφει εδώ. <laughs> και Μανιάτης, ο, πρώην... ο Μανιάτης, να πούμε ότι το έχει πάρα πολύ καλά με τι ενεργειακέ εταιρείε. Δεν αλλάζει από τη θέση του το Υπουργείο Ενέργεια Είναι... ο Μανιάτη με καμία παράδοση. Είναι πολύ καλό άνθρωπο και ο πρώην Περιφερειάρχη κύριο Σγουρό. Καταπληκτικό και κύριο, που στην παρούσα πρώην. φάση <laughs> δρούν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ομίλου Ετζίαν, ιδιοκτησία Δημήτρη Μελισανίδη. Οι εγκαταστάσεις της BP στην περιοχή θα γίνουν κέντρο διακίνησης εκατομμυρίων λίτρων λιπαντικών και πετρελαίου καθώς και επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων, σε παρένθεση, σλόπς. Για όσους δεν γνωρίζουν, μέσω των σλόπς γίνεται παγκοσμίω συστηματικά και οργανωμένα, το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Και εδώ ακριβώς μπαίνουμε στο θέμα. Είπε στον τον αυτόν, το λένε Χαραλαμπόπουλο. Ακριβώς. Το ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης υποστηρίζει τον Μελισσανίδη στη Βουλή όταν φερόταν να έχει απειλήσει να δολοφονήσει τον δημοσιογράφο του Ανφόλοου Χαραλαμπόπουλο. Έτσι, βγήκε και το αρνήθηκε ο Μελισανίδης και βγήκε ο άλλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει καταγράψει τη συνομιλία, τη στιχομυθία μεταξύ τους στη ίδια και το δημοσιοποίησε στο Ανφόλοου. Δηλαδή, όντω ο Μελισανίδη με σχρότροπο, τρόπο. του Σαμαρά, χρόνια Κολλητός του 30 Σαμαρά, χρόνια φίλος, και, σωμαρά, του Βορύδη, δηλαδή. και του βορίδη, έτσι. τα τελευταία 30 χρόνια, είπαμε. λοιπόν. Ε, απειλεί τον Χαραλαμπίδη με σχρότροπο, δηλαδή άνθρωπος του λιμανιού, έτσι. Να πούμε ότι ο Μελισανίδη. τα δύο αδέλφια Μελισανίδη. στην Ίκια στον Κοριδαλό Είχανε μία σχολή οδηγών ναι. Φανταστείτε λοιπόν τώρα έναν άνθρωπο Ένα φίλο σας ρε παιδί μου Ανοίγει μία σχολή οδηγών Στην Ίκια Όχι στην Κηφισιά, στην Ίκια Γιατί έτσι καλλιώς στην Κηφισιά δεν χρειάζεται Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοφέτ Λοιπόν, <laughs> να το πούμε κι αυτό Και βγάζει τόσα πολλά χρήματα από εκεί Που τελικά αρχίζει και κάνει διακίνηση Καυσίμων ο Έτσι, ο από Έτσι ξεκινάει από χαμηλά αυτός το ο άνθρωπος από το πουθενά να διακινεί καύσιμα δεν ξέρω με ποιο τρόπο πως και τα λοιπά συνεργαζόμενος με τα ελληνικά πετρέλαια αν δεν κάνω λάθος ποιος τα έχει αυτά Βαρδινογιάννης λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται και σε κάποια ρήξη με τον Βαρδινογιάννη και αυτά τελικά φτάνει αυτός ο τύπος να έχει πάρει τον ΟΠΑΠ πήρε τον ΟΠΑΠ το λένε τι Ήγρυ γιατί τρώει του του. Ναι, επαναλαμβάνω, πήρε τον ΟΠΑΠ. <laughs> ναι. Το Μια... φιλετάκι της Ελλάδος, το ξεπουλήσαμε Ένα γιατί. φιλέτο απίστευτο, απίστευτο φιλέτο. Κερδοφόρο. Πώς το πήρε, δεν ξέρω. Ενώ... Είναι σύμπτωση του φίλου ο μάλλον. Ενώ ήταν υπόδικος για δάσμο διαφυγή εκατομμυρίων, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία ο και ενώ ήταν υπόδικο για αυτά, εμπλέχθηκε και με ποια τράπεζα. Ο, ο Μελισανίδης Ο Μελισανίδη, με ποια τράπεζα. Εδώ, αδιάβαστο. τι αγροτική θα... τι έγινε, Χάθηκε. Ναι, ε, ε, ε, ε, ε, ε, την πήρε ποια τράπεζα. Υπηρεό. Υπηρεό. Λοιπόν, ο Μελισανίδη είναι και στην Πυραιό και είναι και στην Αιτζίαν. Και με τον άλλο φίλο του Σαμαρά. Με τον άλλο φίλο του, του Σαμαρά. Mm. Ο οποίο αυτό ο άλλο φίλο του Σαμαρά να πούμε ότι έχει και το πώς λέγεται αυτή που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών oh, η, singular, η singular logic έτσι ναι, λέγεται ναι, ναι. λοιπόν όλο τυχαίως συμβαίνουν όλα αυτά ένας άνθρωπος φτωχός Σαμαριστάν πρέπει να, Σαμαριστάν πρέπει να το εκτιμήσουμε ξεκίνησε από το να διδάσκει τη Οδηλήσε. συνηφάδα σου και την κουμπάρα σου πως να οδηγάνε στον δρόμο και ξαφνικά έχει βρεθεί να κατέχει τη μισή χώρα και είναι σύμπτωση ότι είναι φίλο και σου Σαμαρά 30 χρόνια. Γιατί είναι σίγουρα σύμπτωση, γιατί είναι καθαρό και έντιμο άνθρωπο ο Σαμαρά. Έτσι. Όπω και μελισανίδη. Ναι. Όπω και μελισανίδη. του. Τώρα, ο κολλητό επίση φίλο σου Σαμαρά. Διαβάζουμε. Φαήλο Κρανιδιώτη παρένθεση καλός άνθρωπος Καταπληκτικός Καθώς καθόλου προθεξιος φασίστας και ακροδεξιό καθολού και ε, κατά δήλωση του χρισαφγίδηस Άντε να αναποδογυρίσουν κανένα το πολύ πολύ το έτσι πολύ έλεγε. πολύ έτσι ναι. έλεγε ε φαίλος κρανεδιότιες δικηγόρος του οίκου Ρόφτσιλντ όλο στιχείο αυτό Έτυχε, Έτυχε. Ναι. Δε, δηλαδή, αυτοί δεν μπορούν να έχουν δικηγόρο, συγγνώμη. Έλαντε. Θα το κάνεις τώρα ρόλο όπω πριν, με το ναι. που λέγαμε. Κολλητό φίλο και αυτό ο Σαμαρά, γενικά φίλια περίεργα. Έχει υπάρξει δικηγόρο των καλύτερων παιδιών ο Φάιλο Καναδιώτη. Είναι επίση <κολλητός> φίλο, κολλη... είναι δικηγόρο και φίλο του Μιλισσανέδε. Τυχαίο είναι αυτό. Τυχαίο είναι είναι επαγγελματία. Ο άνθρωπο καλό και τον προτιμάνε. Και εντάξει, άμα υπερασπίζεσαι κάποιον τόσα χρόνια στα δικαστήρια, αποκτά και μια φιλική σχέση μαζί του. Λογικό δεν είναι αυτό, να συμβαίνει. Επόμενο. <laughs> Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, τώρα το διαβάζουμε από το avg.gr το ρεπορτάζ του περιοδικού unfollow για τον αθρεπόριο ναυτιλιακού πετρελαίου αλλά και οι καταγγελίες του ότι δέχτηκε απειλές από τον μελισσανίδη Ναι, αφορά τον δημοσιογράφο τον που λέγαμε πριν. Ναι. Αυτό έγινε λέγοντα όταν ο θέλησε να διαψεύσει ότι ήταν εκείνο που απείλησε τη ζωή του συντάκτη του ρεπορτάζ και το έκανε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρο του Φαίλου Έτσι. Κρανιδιώτη Έτσι. και εδώ λέει αρχίζουν οι συμπτώσεις ο Κρανιδιώτης εκτός από πληρεξούσιος δικηγόρος του Μελσανίδη την χάνει προνομιακός συνομιλητή και στενός φίλος του Σαμαρά ενώ ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις λευταίες εκλογές, ναι αυτό εδώ πέρα δεν έχει σημασία δεν έχει γιατί σημασία. ήταν λέει είσαι εκ των διεκδικητών τη Χρυσοτόκου Όρνηθο που ακούει το όνομα ο Πάπα, αλλά αυτό τελείωσε. Αυτό το είπαμε πριν. Το είπαμε πριν. Έτσι. Ο Βορύδη λέει ότι ήταν μια απειλή μεταξύ ιδιωτών. Α, δηλαδή αυτό λέμε. Δεν... τη πλάκα λέει μια απειλή μεταξύ ιδιωτών. Δεν έβγαλε και τσεκούρι. Καλά λέει. Σωστό. Ο Βορύδη έχει μια άλλη ναι. αντίληψη των πραγμάτων εδώ που τα λέμε. Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτού του το, αυτό τον επιχειρηματικό υπόκοσμο. Εδώ θέλω να σου πω ότι είδα τον... Κοίτα από το τα αυτά συμβόλα θανάτου ας πούμε. Μισό, μισό λεπτό. Πριν πεις αυτό ναι, ναι. να πούμε επίσης. Εδώ πέρα βλέπω ότι ο Μελισανίδης έχει σχέση και με την ΑΕΚ. Α, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτός έχει την ΑΕΚ. Αυτός έχει και την ΑΕΚ. Ε, ε, ναι. Που όλο στοιχείο εμφανίζονται ο παδί της ΑΕΚ προφανώς, Όχι προφανώ. Του ακροδεξιού μπλοκ και το έχω διαβάσει ανακοινώσει των υπολείπων που δεν ταυτίζονται με αυτέ τι πρακτικέ. Και όποιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μελισανίδη, όπως όπω κάποιον αναρχικό στέκει, το τσακίσανε. Μπραβιλίκι δηλαδή. Μπραβιλίκι, κανονικότατα. Όποιο δεν γουστάει να γίνει το γήπεδο όπω το θέλει ο μελισανίδης φιλετάκι στο Μελισσανίδη, ξέρει. Στέλνει του δικού του και τα κάνουν το γήπεδο όλα. Ακριβώ. Σωστό. Κάτι πήγε να πει όμω και σε διάκοψα, συγγνώμη. Ένα άλλο έτσι του επιχειρηματικού κόσμου και δημοτικό σύμβουλο πλέον ο Μαρινάκης Εγώ είδα, γιατί μια και πιάσαμε όλη αυτή τη μαφία. Ναι, Δεν είναι μαφία, επιχειρηματίε είναι Αυτό ναι, μπερδεύτηκα. Του επιχειρηματίε, ναι. Πάω να πω προεκλογικά, έβλεπα τον ελληνικό, όπου ήταν καλεσμένο ο Ζουράρης Εκεί βγαίνει τηλεφωνικά ο Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν το είδε. Όχι. Μιλάει. Βγαίνει ο Μαρινάκη από απόσταση. Με link από το γραφείο του, κανονικό ήταν σαν υπόκοσμο το τέτοιο, και έτσι όπως μίλαγε, απίκο όλοι σου, δεν μιλάει κανεί, και αυτή στιγμή λέει ο Ζουράρη ότι αυτό το οποίο μόλι λέει, παρατηρήσαμε, μόλι είδαμε, οι αδερφοί Σικελί λέει, του έχουν δώσει συγκεκριμένο όνομα και λέγεται Kozanóstra. Τέλο mm. πάντων τον κόβουνε, τον Ζουράρη να μην συνεχίσει αυτό που λέει, και την άλλη μέρα βγαίνει και καταγγέλει ότι τον πήραν τηλέφωνο το ίδιο βράδυ και απειλούσαν τη ζωή του. Προφανώ επειδή δεν είναι δημοσιογράφο, είναι ακαδημαϊκό 20 Ζουράριο, δεν έχει χογραφήσει κλίσεις λογικά για τέτοια, μπορεί να γίνει προφανώ άρση του απορρίτου. Ναι. Αρκεί οι δικαστικοί οι οποίοι κόπτονται για τα δικά του συμφέροντα, γιατί μόνο οι δικαστικοί δεν είναι συντεχνία σε αυτήν χώρα, όλοι οι άλλοι είναι συντεχνίε. Όχι, κοίταξε αυτή δεν είναι συντεχνία, διότι για να. επειδή υπάρχει ανάγκη κτλ. Ο Άριο Πάγο είπε ότι οι καθαρίστριε δεν θα προσληφθούν ασχέτω. Που το δικαστήριο αποφάσει κτλ. Έτσι. Εντάξει. Επειδή λοιπόν οι δικαστικοί σε αυτή τη χώρα δεν είναι συντεχνία, όλοι οι άλλοι είμαστε συντεχνία, καιρό να κάνουν τη δουλειά του και να αρχίζουν να κάνουν άρσει τηλεφωνικών απορρίτων και κάποιων πιο υψηλά ειστάμενων και όχι των ανθρώπων τη χουριά. Που θέλω τύπου τη κλιματική οργάνωση. Γιατί άλλη είναι η κλιματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Πάντοτε ρε παιδιά, είναι καταπληκτικό έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα μιλάμε. Μισή ώρα, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πόσο για τον. Για με... σκάνδαλο το οποίο ε... φοράνε ε... και αφαίρεση ζωή. Το... Ναι, 10 λεπτά, α πούμε, μιλάμε για το μελισανίδι τώρα και του τα κτλ. Και, και, και έχει βρωμήσει το στούντιο, δηλαδή η γλίτσα εδώ κάτω. Α πούμε, φοβάμαι να σηκωθώ, μην γλιστρήσω και πέσω. Φανταστείτε τώρα, πόσο κόσμο θα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ελάχιστα. Πόσο κόσμο θα γνωρίζει και σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν κάνουμε τώρα μια υπόθεση εργασία. Λέμε ότι αύριο το πρωί ανατρεπώντουσαν όλοι αυτοί και πρόσεξε. Τώρα, έχω πολύ πρόστιχο μυαλό. Mm -hmm. Και αναλάμβανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα άνοιγε αυτέ τι υποθέσει, α πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Εδώ υπάρχουν στη μέση συμβόλαια θανάτου. Εγώ σου λέω ότι σίγουρα θα υπήρχε ένα βουλευτή, όχι δεν έχει καλά του ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε κόμματο που δεν έχει κυβερνήσει αλλά αυτά που είναι πιο καθαρά από άλλα, ο οποίο επειδή ο ίδιο είναι έντιμο, πάει να μια υπόθεση. Θα ήταν αύριο θέση του. Ή θα ήταν αύριο σε αυτή τη γη, το... είναι, πάνω από το έδαφο. Είναι το ανέκδοτο αυτό που λέει Κιφάλι του Χαντάκη. <laughs> <laughs> <laughs> Ακριβώς. Να... Γιατί εδώ μιλάμε για λέρα, οι οποίε περιλαμβάνουν συμβόλαια θανάτου μα. Τηλεφωνήματα με συμβόλαια ναι, θα θανάτου. Μιλάμε για μαφία απίστευτη. Είτε, θυμάσαι κάποτε τον Καμένο, <laughs> όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, που, ήταν, που δεν είχε το περίπτερο που λέω τώρα. Το μικρό. Ναι. Ε, είχε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, που έβγαινε στα Γανάλια και έλεγε ότι έχει ο Βαρδινογιάννη <laughs> συμβόλαιο <laughs> θανάτου εναντίον μου. Mm -hmm. Που ήταν τότε υπουργό Ναυτιλία, επειδή εξυπηρε... δεν εξυπηρετήσε τα συμφέροντα του Βαρδινογιάννη και δεν κλείθηκε ποτέ ο Βαρδινογιάννη να απαντήσει, Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή όταν ο πρωθυπουργό γυρίζει στον Νικολόπουλο και του λέει στα τέσσερα, τι, Δηλαδή τι περιμένετε, α πούμε έτσι, Εννοείται ότι οι φίλοι του τι θα είναι, α πούμε. Εγώ να προσθέσω προφανώ. Δεν δηλαδή, έχουν εκπαιδεύσει δηλαδή, προφανώς. Πες αγώνα, ναι. αυτά τα πράγματα. Επειδή αναφέθηκαμε και στο Σίριζα τώρα, στον κύριο Τσίπρα. Επειδή, ας πούμε, το λίγο λέγαμε για τον... Ποιος ήταν ο κύριο που ξεκίνησε από... Ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης. Ένα επίσης άλλο παράδειγμα, έτσι πως το δηλαδή το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι το εξής, ότι ο Τσίπρας από πού ξεκίνησε και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πού κατέληξε, έτσι. Από ένα απλό κομματάκι που ίσα ίσα Ποιο ήταν, τι κόμμα ήταν. το συνασπισμό. Δεν ναι, ήταν ο Τσίπρα, ήταν ο Αλαβάνο. Ναι, ναι. ναι, ο Τσίπρα όμω ήταν ξαφνικά σύριζε. και ο ίδιο ο Τσίπρα το λέει αυτό πράγμα στην συνέντευξη. Ότι τον το πλευρίσανε. Έτσι, ξαφνικά. <laughs> και που έχει καταλήξει δηλαδή. Ποιο κόμμα από τη μια στιγμή είναι μια μηνιατούρα και στην άλλη στιγμή γίνεται αντιπολίτευση κιόλα. Το ποτάμι. Το ποτάμι. <laughs> ναι, ο το ποτάμι είναι μια ένα πιο, πολύ <laughs> πιο τραντακτό παράδειγμα. <laughs> Αυτό είναι πολύ πιο τραντακτό παράδειγμα γιατί εντάξει Μάλιστα. εκεί πέρα είχε πολλέ. Γιατί το άλλο είναι και συνιστόσε. <laughs> ναι. Το άλλο δηλαδή ένα είναι, άλλο δεν είναι. <laughs> <laughs> άλλο. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα χαμός τώρα έτσι. Mm. Γίνεται yeah. ένα χαμό διότι πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα βάλεται πανταχόθεν η αριστερή α πούμε λογική ήταν ότι στη συγκεντρώσει α πούμε του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική σημαία. Και τώρα έχει αρχίσει και έχει ανοίξει μια συζήτηση από κάποιες συνιστώσες ότι, παιδιά, ότι, τότε, μήπως και... πρέπει να αναδείξουμε και το πατριωτικό προφίλ και τα λοιπά. Προφανώς, μα αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτή αυτοί θα ζήσουν εκεί μέσα. Και <laughs> <laughs> απλώς αναρωτιέμαι. Το ότι καλά το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι συνιστώσες. <laughs> όχι η γεσία, η γεσία συγκεκριμένη το πρόσωπο υπέρεξ. Okay, Ό, τότε... Εντάξει, να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης εκείνος ο οποίος θα γυρίσει και θα πει στους άλλους πώς ήταν το παιδί μου ο ένα. Μπορεί είχε... ναι, ναι, να ήταν υποκινούμενος μία Παπανδρέου, Αλλά είχε μία πυγμή. Και δηλαδή, στο, δεύτερο δεύτερο στο και ρωθυμή, μία έκανε, έκανε, ναι, έκανε συνέχεια τέτοιες, πώς πώς το λένε αυτό που άλλαζε συνέχεια υπουργού και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Α, ε, ναι, ναι ανασχηματισμούς Δηλαδή είχε πυγμή ρε παιδί μου, είχε, ναι. είχε στο νου του ένα σχέδιο α πούμε έτσι. Θεωρείται ότι ο Τσίπρα έχει έτσι όπω τον βλέπετε ρε παιδί μου. Τώρα α τον Τσίπρα ποιο είναι, α σε ποιο είναι το κόμμα, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον άνθρωπο, βλέπει ναι. έναν άνθρωπο. Πώ τον κόβει α πούμε. Εγώ δύο πράγματα να πω για Πασόκ και Αντρέα Παπανδρέου. Που λένε το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει το νέο Πασόκ. Έχω να πω ότι σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ έχει λιγότερο ριζοσπαστικά συνθήματα από αυτά που είχε και δεν πραγματοποίησε το Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου. Εντάξει, Άρα, έχει γίνει ήδη κάτι χειρότερο από ο νέο πασό το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι δεν θέλω να βάλω ενώτηση κομμάτων για την πολίτευση, όταν θα γίνει κυβέρνηση τότε. Τώρα, με την επιστράτευση τη ΔΕΗ, και επειδή έγινε κάτι που εγώ το, στι... το στηρίζω, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που είναι το, το αυτονόητο, το να μαζευτούν όλε οι δυνάμει που είναι κατά του ξεπουλήματο τη χώρα και να γυρίσουν και να πούνε μαζί θα το σταματήσουμε, να δούμε τι θα κάνουν ενώτηση επιστράτευση. Ιάν θα βάλουν την ουρά στα σκιαλιά. Κοίταξε, ο Κασιμάτη. Όποιο και αν είναι ο Κασιμάτη, σύμβουλο του Αδρέα Παπανδρέου ήταν. Και, ναι, προ, πολύ μεγάλο επιστήμονα και, και έχει αγώνε από την αρχή. Βγήκε προσφάτω τώρα την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναδήλωσε. Και είπε ότι όλοι αυτοί που το παίζουν αντιμνημονιακοί, αν ήταν mm. όντω αντιμνημονιακοί, θα είχαν παρετηθεί. Και θα τελείωνε η υπόθεση right. εκεί πέρα. Ο Κασιμάτης είπε κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Είπε ότι όλε αυτέ οι συμβάσει έχουν νομικό πάτημα να βγουνάκια. Φυσικά, Οπότε, είναι. άμα θέλει να κάνει κάτι η εξωματική να βγει τώρα έξω σε όλο τον κόσμο, στο εξωτερικό, διακαναλικά και μέσω τη Ευρωβουλή και παντού, και να πούνε να ξέρουν οι ξένοι Ό,τι καν αν λένε, η Δημοκρατία ή η οι του κόσμου, ναι. να ξέρουν οι ξένοι ότι ό,τι και αν πάρουν θα είναι άκυρο ναι. Όχι, ότι θα Ο τις... θα μπορούσε να βγει να το πει αυτό. Αυτό ακριβώ σου λέω, ακριβώς, σου ναι. λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Όχι να πει θα ξαναδούμε τις τι συμβάσει, ό,τι και να πάρουν επιμείνει άκυρο. Η πρώτη δανειακή σύμβαση έχει παραγραφή. Μόνο από τον Παπα Κωνσταντίνου, χωρί να περάσει καν από τη Βουλή. Και πάνω σε αυτό στηρίχτηκαν όλα τα μνημόνια που πέρασαν μετά από τη Βουλή και όλα αυτά που κάνανε με του δοτού πρωθυπουργού, με του δοτού υπουργού οικονομικών και δεν συμμαζεύεται. Έχουν πλήρη ακυρότητα. Αυτά είναι όλα άκυρα. Εάν πραγματικά ήθελε ο Ξύριζα να ανατρέψει την κατάσταση, και δεν μπορούσε να την ανατρέψει, θα μπορούσε αυτό που λε να το κάνει. Να βγει δημοσίευμα. Το, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Το, το, ελάχιστο, το ελάχιστο. Όχι να γίνει τον αριά. Όχι, εντάξει. Δεν, δεν περιμένω να αφήσει μουσεί ο τσίπρα και να βγει στο βούθο. Και βουνό, να βγει στο ας, βουνό, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι αυτό. Αλλά και αυτά... να γίνει ο Άρης Τσιπριώτης να πούμε, δεν το περιμένω. Αλλά παρόλα αυτά, <laughs> παρόλο αυτά, ακόμα και αυτέ τι δυνατότητε που έχει, βγαίνει και λέει ότι και να βγουμε εμεί πάνω στη, σαν κυβέρνηση οι φόροι και όλα αυτά δεν θα φύγουν σύντομα, δεν θα ακυρωθούν όλα. Έτσι. Οπότε... Ε, μα, κοίταξε να δει, όταν βγαίνει να διαπραγματευτεί κάτι mm. το οποίο είναι παράνομο, ναι. πά να πει ότι έχει ήδη υποχωρήσει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι όταν βγαίνει να διαπραγματευτεί, ενώ έχει ζήσει διαπιστευτήρια είναι κυβέρνητο παράγοντα το ευρώ είναι το εθνικό σου νόμισμα, οπότε το όπλο που είναι και κάποτε ο άλλο, ναι. που το έχω πάνω στο τραπέζι, έλεγε Το έχει βγάλει ήδη, εσύ το έχεις βάλει στη θήκη. Και εσύ Δεν διαπραγματεύεσαι. Ε, ναι. Ούτε καν διαπραγματεύεσαι. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Να πάμε ένα τραγουδάκι λοιπόν. και να το κλείσουμε γιατί μα περιμένουν. Α, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να δω τι θα ακούσουμε. Να Α, κάνουμε το πέρασμα στο, στο Ξιλούρι, γιατί μετά θα παίξουμε από το αρχείο τη ΕΡΤ. Μια πολύ ωραία συνέντευξη του Ξιλούρι. Πριν από αυτό, λέω να βάλω αυτή την παλάντα. Όντω, κάνουμε το, την αποφώνηση και. Και μετά βάζουμε το Ξιλούρι να, ναι. και να, να ναι. βάλουμε αυτό που είπε να, από ναι, την ΕΡΤ. Ναι. Ωραία, από το αρχείο τη ΕΡΤ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την παλάντα του «Μαλάκα». Από μικρός είχα το πρόβλημα αυτό να με βαραίνει Να με τραβάει από το γιακά και να με σέρνει Και τι στο σπίτι μου που μου λέγανε για πλάκα, ρε τον μαλάκα. Κι ενώ δεν είχα λίγο χρόνο, δύο ώρια να το κονέψω, είχα σχολείο και όταν έβγαινα να πέξω. Οι φίλοι μου έλεγαν και μου λιωναν τη σάρκα. But Καλύτερα σου Λαντζιβικώ με Θράκα, παλιό Μαλπού. Χιστέρα οι πρώτες μου επαφές με τ' που καταλήγαν να με βλέπουν. Κατέλυγαν στην κλασικά ατακά, Ρενάν. Σταθώ κι όπου βρεθώ πάντοτε ακούω αυτή τη λέξη Λες και στο κάρμα μου ασκεί ουράνια έλξη και αισθάνομαι σαν το ποντίκι μες στη φάκα πάω να μονάσω, να με σεβασμιούς κάτω απ' το μαύρο μου το ράσω. Μα θα σαν από εγκός μια τράκα. Παπα μαλά Εδώ είμαστε. Λοιπόν... Με το ένα χέρι μπαίνουμε, με το άλλο χέρι γράφουμε. Κατα... Την καταπληκτικό. Λοιπόν, λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ε, και δεν θα βάλουμε το λαό τη Λιδιπούπολη, αστο δεν πειράζει. Δεν το έχουμε βάλει πολλέ φορέ έτσι καλλιώ. Ναι. Ε, θα βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Νίκο Ξιλούρε. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι του Ξιλούρε. Γιατί ακολουθεί εκπομπή από το αρχείο τη ΕΡΤ, μια παλιά συνέντευξη του Ξιλούρε. Ναι. Στην κρατική τηλεόραση και στο δημοσιογράφο. Να δούμε τώρα το δημοσιογράφο. Μισό λεπτάκι, το νομίζω στο Χατζηστεφάνου. Ναι, ε, ε, ναι, στο Χατζηστεφάνου. Χατζηστεφάνου. Μισό λεπτό να κάνουμε εδώ τα διαδικαστικά, τα δεσημαζεύεται. Μισό λεπτάκι. Πού είναι αυτό το αρχιάκι που λε, ε, Μπορεί να είναι στο άλλο στικάκι. Α, μπορεί να είναι και στο άλλο ναι, στικάκι. Κάτσε να βάλουμε ένα Εντάξει, α βάλουμε λοιπόν το τραγουδάκι να παίζει. Και να χαιρετήσουμε και τον κόσμο. Έτσι, και να σα χαιρετήσουμε. Ε, δεν ξέρουμε πότε θα τα πούμε. <laughs> ε, Α <laughs> ελπίσουμε ότι αύριο θα κατέβει από το... με το τρακτεράκι ο Μπαρδούζα. <σχεδάς> ε, τετάρτη σίγουρα. Ε, εγώ ετοιμάζω. Είπαμε μία εκπομπή εδώ και καιρό, αλλά για λόγου υγεία δεν την έχω παίξει. Την εκπομπή, με διάφορα με το κλαμπ τη Ρώμη και όχι μόνο. Ναι. <σχεδάς> ε, την παγκοσμιοποίηση γενικώ και όλα αυτά τα πραγματα στις <σχεδάς> Μετάδυση 4-4 και κλασικά Γερμανικά. Ναι, και μετά του αθεόφοβου που μάλλον. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια όπως αυτό που λέει το «Σκάνια θέλει κταίο» καταπληκτικό. Θα, θα βρούμε τέτοια πολύ ωραία τραγούδια να παίξουμε και να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, και μέχρι τότε σας ευχόμαστε ε, να αγωνίζεστε. Υποστήριξη σε όλες τις εγκληματικές οργανώσεις. Σε όλες τις εγκληματικές οργανώσει Σε όλες τις και τις, τις, και τις, και τις ανομίας. Και ε, μέχρι τη, το επόμενο ραντεβού μα ε, να είστε συντονισμένοι στο πλατεία ραντεβ, να μπαίνετε στο πλατία.gr yeah, να διαβάζετε να παίρνουν άρθρα και δικά μα και άλλα άρθρα που μαγείρε στο άλλα site. Έτσι. Επίση έχουμε πει ότι μπορείτε να ανεβάζετε στου φίλου του πλατεία ραντεβού στο Facebook, να ανεβάζετε ενδιαφέροντα άρθρα και ε... να αναρτώντε στου ή, ή κινηματικέ α πούμε κινήσει που γίνεται ακόμα καλύτερα όπου εμείς θα τα αναρτούμε στο πλατείαrendιο.gr θα τα ανακοινώνουμε από εκεί και τις ιδέες σας, τις απόψεις σας και οτιδήποτε σχόλια θέλετε να κάνετε και τα λοιπά. Λοιπόν, σας αφήνουμε... Ζαβαρακατρανέμια! Ζα